εις το όνομα του Πατρός και του Υπουδητώγη Πνεύμου Σταμή. Βασιλεύ Φουράνη Παράκλη του Πνεύμου της Αληθείας, ο πανταχοπαρόν και τα πάντα πληρών θεσαυρός των αγαθών και ζωής χορηγώσε, αλευθέκια σκήνωσον ενημεί και καθάρισον εμάς ο βάσης κυλίδος και όσο σωσουν αχθέτες ψυχά σημαν. Καλησπέρα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε, εκτός απ' τη Δέσποινα. Σε πρόλογο Κανείς άλλο Καλά τέλος παντογιά πες Έλλη από τώρα ξεκίνησες Να ανάλογα πώς το είπα και πότε το είπε, είπα, είπα αν ήμουν ήμουν <Κι> Για να διαλέξεις ό,τι κόπη θα θέλεις. <Κι> <Κι> λοιπόν, κανείς <άλλος>? <Κι> <Κι> Θα προσπαθήσουμε ε, να δούμε κάποια θέματα τα οποία είναι παρεξηγημένα και σε αυτό φίλετε και στην Εκκλησία ε, υπάρχουν κάποιες έννοιες όπως είναι η άσκηση όπως είναι η προσευχή ε, οι οποίες είναι φορτωμένες με πολύ αρνητική δύναμη στο άκουσμα τους και στο περιεχόμενό τους ή έχουν μεγάλο μπέρδεμα. Ένα είναι αυτό το κρατούμενο. Το άλλο πρόβλημα είναι, που είπε και εσείς δεσπινά, είναι η κατάσταση της μοναξιάς. Από τι προκαλείται και γιατί είναι πρόβλημα και πώς συνδέεται η άσκηση η προσευχή με τη μοναξιά και πώς αυτή η μοναξιά πώς αυτή τη μοναξιά τη διαχειρίζεται ο άνθρωπος τι τρόπους έχει και τι δυνατότητες έχει από τη μοναξιά του και στη συνέχεια να δούμε την έννοια του προσωπού και του προσωπίου. Και πόσο και με ποιο τρόπο έχει δυνατότητες ο άνθρωπος ελευθερίας και δυνατότητες ελεύθερου αυτοπροσδιορισμού του. Καταρχήν, ε, αυτό που είναι ένα δυσάρεστο αίσθημα και δύσκολα το αντιμετωπίζει ο άνθρωπος είναι αυτό το αίσθημα της μοναξιάς. Αυτό... Τον πανικοβάλλει ή μάλλον αυτό μα πανικοβάλλει. Και η αίσθηση τη μοναξιά όχι μόνο ω αίσθηση ανάγκη παρουσία κάποιου ή κάποιων ανθρώπων δίπλα μα, αλλά πολύ ουσιαστικότερα η αίσθηση του κενού που μπορεί να έχουμε μέσα μα. Και ο άνθρωπο, πώ διαχειρίζει τη μοναξιά του, προσπαθεί να την αντιμετωπίσει με την αυθονία. Την αυθονία όχι μόνο των υλικών αγαθών αλλά και την αυθονία των βιομάτων. Και όσο προσπαθεί ο άνθρωπος με την αυθονία αυτή που έχει ευρύτερη έννοια είτε βιωμάτων, είτε υλικών αγαθών, είτε διαφόρων ενεργειών αυτό στη συνέχεια του γεννάει έναν κόπο. Μια κούραση. Αυτή η πολυπραγμοσύνη. Αυτό το πολυδιάστατο του ανθρώπου που είναι η άμυνά του στη μοναξιά του φέρνει κόποση. Και στη συνέχεια επιθυμεί να αποσυρθεί κάπου γιατί αισθάνεται κουρασμένο, για να ανανεωθεί παίρνοντας κάποιας ανάσης μοναξιάς και εκεί που είναι μόνος που πάει να ξεκουραστεί διαπιστώνει ένα φρικτό αίσθημα και, και μοναξιάς που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει και είναι μια διαδοχική κατάσταση που είναι τρομερή που φέρνει τον άνθρωπο σε κατάσταση επελπισίας αν για παράδειγμα θα μπορούσαμε να μιλούσαμε να μιλούσαμε ποιο είναι το σοβαρότερο πρόβλημα τη ζωή μα είναι η μοναξιά ο μεγαλύτερος κίνδυνος και ο μεγαλύτερος φόβος. Γιατί άραγε. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Με ποιον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί αυτήν την κατάσταση. Είναι θαρρής πως ένας θάνατος διαρκώς διαιωνίζεται. Και όταν ο άνθρωπος προσπαθεί έτσι με έναν τρόπο ψυχαναλγητικό να ξεπεράσει τη μοναξιά του. Είναι μια φιλότιμη προσπάθεια που είναι προτιμητέα από την απόγνωση, από αυτό το φρικτό αίσθημα της απελπισίας. <κοί> Δεν είναι τυχαίο Ιησούς, που για τους πατέρες μας η κόλαση θεωρείται αυτή η μοναξιά, η ακοινωνισία. Ένα στοιχείο λοιπόν που θα δούμε είναι αυτό, όπου ενώ άνθρωπος ζει μέσα στον παράδεισο της τρυφής, της κοινωνική τρυφής, Εν τούτης, έχει ένα βαθύ αίσθημα κενού εσωτερικού κενού Εάν ο άνθρωπος δεν αφήσει τον εαυτόν του να γευτεί, να μεταλάβει αυτού του φρικτού αισθήματος καινού, δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Δεν έχει δυνατότητες ανάπτυξης. Είναι αυτή η εμπειρία του μηδενός. Η εμπειρία του μηδενό είναι εμπειρία που έχει δύο δυνατότητες. Ή την απόγνωση και τον θάνατο ή τη δυνατότητα της γέννησης του ανθρώπου. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί δεν έχουμε δύναμη μέσα μας και τελικά δυνατός είναι αυτός που μπορεί να δεχθεί την αδυναμία του. Δυνατός είναι αυτός που μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με το μηδέν. Δυνατό είναι αυτός μπορεί να έρθει σε αντιμετώπιση του κενού του. Για παράδειγμα, είναι τελείως διαστροφικό σε έναν πνευματικό χώρο που λέγεται Εκκλησία να αυτοαπασχολούμεθα αυτιστικά με πράξεις που έχουν να κάνουν με, με, με, με μια, μια προσέγγιση τη ηθικής ψυχολογικού επίπεδου να γίνουμε καλά ανθρωπάκια, καλύτερα ή περισσότερο άσχετα σε σχέση με αυτό το βαθύ αίσθημα πλήρωσης αντιμετώπισης του καινού του ανθρώπου που λέγεται μοναξιά. Αποτυγχάνει το σώμα του Χριστού η Εκκλησία αν δεν δώσει έναν λόγο διαχείρισης και έναν λόγο ανάπτυξης των ανθρώπου μέσα σε αυτό το προσωπικό αίσθημα καινού που μπορεί να έχει. Ένα ζητούμενο, λοιπόν, είναι αυτό. Ε, η τάση, και τελικά, ε, θα μπορούσε κανείς να περιγράψει ε, ότι η αυθονία που είπαμε είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης της μοναξιάς, του κενού, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτό που γεννά το κενό, η αυθονία. Γι' αυτό ο άνθρωπος με καλή κοινωνική θέση με οικονομική άνεση με όλε ευκολίες με πλούσιες προσωπικές εμπειρίες εντούτοις διαπιστώνει αυτό το κενό και αυτή η αυθονία είναι που τον οδηγεί σε αυτή την αίσθηση του κενού θα δούμε στη συνέχεια αυτή η αίσθηση της αυθονίας, αυτή η αυθονία που οδηγεί στο μηδέν είναι στηριγμένη στην εγωκεντρικότητά μας που σημαίνει όλα τα θέλω δικά μου και τίποτα δεν αφήνω για σένα. Αυτή η εγωκεντρικότητα είναι που γεννά την αυθονία. Σε αντίστροφη πορεία είναι η προσδοκία του τίποτα ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Αυτή λοιπόν η αγωγή της μηδενικής αυτοσυνιδισίας αυτή λοιπόν η αγωγή που διαπιστώνουμε ότι αυτός μας είναι ένα μηδέν έχει τις ρίζες του στην Ευαγγελική θέση Η αίσθηση λοιπόν του μηδενό είτε είναι μια εμπειρία άρνησης τη ζωής απελπισίας ή η απαρχή αναζήτησης της ζωής όταν ο άνθρωπος στέκεται οριακά, μεθοριακά στέκεται σε αυτό το πλαίσιο του μηδενός ή είναι μια κατάσταση άρνησης της ζωής είτε η αρχη αναζητησης της γέννησής του εάν ο ανθρωπος στεκεται μεθοριακα στεκεται σε αυτο το πλαισιο του μηδενο η ειναι μια κατασταση αρνησης της ζωης ειτε η αρχη της γεννησης του εαν ο ανθρωπος δεν τολμήσει να έρθει Σα, να αντι, αντιμέτω με αυτό το μηδέν δεν μπορεί ποτέ να γεννηθεί πραγματικά και θα πελαγοδρομεί μέσα σε ναρκωτικές καταστάσεις ήτανε καταστάσεις είτε πνευματικές είτε ψυχολόγης οτιδήποτε άλλο Επομένως η προοπτική αυτή του μηδενό είναι εν τέλει ζωής Γι' αυτό τον λόγο ο Χριστός μας έδειξε αυτή την... μας, μας παιδαγώγησε σε αυτήν την αυτοσυνειδησία του μηδενό. Θεός κενώνεται, γίνεται άνθρωπο, λαμβάνει την έσχατη ε, πτωχία την ανθρώπινη, ο τρόπο που έζησε, ούκε έχει που την κεφαλήν κλείνει, ο τρόπο που γεννήθηκε και ο τρόπο που σταυρώθηκε. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν αυτήν την πρόταση του μηδενό ω δυνατότητα έβραση τη ζωή. Στη συνέχεια παίρνει του μαθητέ του και παίρνει τους αγράμματους αυτοί που δεν είχαν ανθρώπινες δυνατότητες καταξίωση, αυτοί που δεν είχαν καμιά προοπτική μέσα στο ανθρώπινο πλαίσιο ήταν λοιπόν αυτοί οι οποίοι ήταν μηδενισμένοι από άποψη προσόντων και ρισμάτων του κόσμου τούτου και αυτοί πάλι επιλέγουν αυτή την προοπτική του μηδενός αφέντες πάντα ακολούθησαν κολούθησαν και δέστε τώρα το, το, το, το, η πραγματική εμπειρία του μηδενός των μαθητών που έγκυται σε μια τεράστια ανατροπή Η ανατροπή δεν είναι ότι άφησαν τα πάντα για να τον ακολουθήσουν, αλλά κάτι ακόμη χειρότερο Τα άφησαν, άφησαν τα πάντα χωρίς προσδοκίες, χωρίς βεβαιωμένες ελπίδες Γιατί δεν είχαν δει ακόμα ποιος είναι αυτό, Τι θαύματα κάνει και τη δυνατότητα της έχει δώσει κάποια ελπίδα αυτό το μετέρω βήμα στο κενό, το άλμα στο το κενό, είναι η δυνατότητα που μας καθιστά ικανούς να αγαπήσουμε και να ρωτηθούμε. Αν ο άνθρωπος πορεύεται μία διαδικασία ζωής εξασφαλισμένος, δεν μπορεί να υποπτευθεί το μυστήριο της ζωής. Και αυτή η αίσθηση του κενού είναι η εμπειρία του μηδενό. Το να εγκαταλείπεις την αξίωση, να κατανοήσεις το νόημα του δρόμου που ακολουθείς είναι και αυτό μια εμπειρία βιούμενη στον χώρο του μηδενός. Το να εγκαταλείψεις την αξίωση να κατανοήσεις το νόημα του δρόμου που ακολουθείς. Αυτό κι αν είναι εμπειρία του μηδενός. Και όταν κανείς πορε, προχωρά, προχωρεί να, να, να, να μπει σε μια διαδικασία ζωής, Έχει πάντα αυτό το ρίσκο. Δεν μπορείς να γευτείς τη ζωή αν δεν ρισκάρεις. Οι βεβαιότητες, οι εξασφαλισμοί είναι που μας ακυρώνει ως πρόσωπα. Κατάλαβαν λοιπόν ότι μόνο έτσι με αυτή τη συνείδηση του μηδενός μπορούν να προχωρήσουν. Και κατανοεί κανείς Εάν πεις αυτή τη διαδικασία, αυτή της πάλης με τον εαυτό του, με την αλήθεια κατανοεί το λόγο του Αποστολίου Παύλου ότι όταν είσαι αδύνατος τότε είσαι δυνατός. Δεν μπορείς να αγαπήσεις πραγματικά εάν είσαι εξασφαλισμένος. Δεν μπορείς να αγαπήσεις αν δεν έχεις αυτόν τον εσωτερικό πόνο Τη μη σιγουριάς. Δεν μπορείς να φτάσεις στην γνώση εάν δεν έχεις τον πόνο της αμφιβολίας και της αβεβαιότητας. Όλα τα άλλα που λέμε κηρύγματα, εκκλησίες, θαύματα και σιγουριέ, και πιστεύουμε είναι παραμύθια. Ο τρόπος που δίνει τόσο ψεύτικος, τόσο εξασφαλισμένος, που δεν μας ικανώνει να διαπραγματευτούν μια ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό με τον εαυτό μας και με τον άλλο το μηδέν αυτό το βίωσε και ο Απόστολος Παύλος την ώρα της κλήσεώς του στην πορεία προς Δαμασκών εμφανίζεται το φως του Θεού του λέει Σαούλ Σολτή Μεδιώκης πέφτει κάτω στο έδαφος αυτή η πτώση του Αποστόλου Παύλου στο έδαφος Σημαδεύει και συμβολίζει την παράδοση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων στη μηδενική τους διάσταση στην χωικότητά τους Γι αυτό, Με πως ιδέτε αυτό πέφτει κάτω και τυφλώνεται Για τρεις μέρες ήταν Για να δεις το φως σου πρέπει να τυφλωθείς τυφλώνονται, τυφλώνονται ο άνθρωπος Δηλαδή τυφλώνονται οι ανθρώπινες δυνατότητες για να το αποκαλυφθούν οι άλλε δυνατότητες Τρεις μέρες έχει αυτήν την τύφλωση και για να μπορέσει να αφομοιώσει την αποκάλυψη που του δόθηκε χρειάστηκαν τρία χρόνια να φύγει μακριά στην έρημο, στην Αραβία. Επομένως το βίωμα, εμείς ζούμε σε μια αποχή ταχύτητας, τι σημαίνει αυτό, για να το διαβάσουμε το καταλάβουμε και τελείωσε δεν αφήνουμε προσωπικό χώρο, χρόνο για να μπορέσουμε, να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε την εμπειρία. Αυτό σε κάθε επίπεδο και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν αφήνουμε κάποιον προσωπικών χρόνον να βιώσουμε αυτά που είδαμε, αυτά που γευτήκαμε, αυτά που ακούσαμε και διαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό χρόνος, ο προσωπικός στην ησυχία μας, να εμβαθύνουμε στο γεγονός που μας συνέβη για να μπορούμε να το γνωρίζουμε. Λοιπόν, η, αυ, η, η αυτοσυνειδησία, η, η δογματική συνείδηση, η, η δυσυνείδηση της εμπειρίας του Αποστόλου Παύλου δεν έγινε τη στιγμή της Αποκάλυψης αλλά σε συνέχεια. Όταν πέρασε, ο καιρός που ήταν στην ερημιά του. Ήταν τυφλός λοιπόν και τελείως μηδενισμένος. Μόνο σε αυτή την κατάσταση χειραγωγούμενος μπορούσε να φτάσει στον χώρο της περιθάλεψεώς του. Ο Απόστολος Παύλος τότε κατανοεί αυτό το πράγμα ότι δεν έχει τότε τίποτα και τα έχει όλα. Είναι μια προσωπική του εμπειρία ο λόγος ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Όταν δεν έχει τίποτα τα έχεις όλα. Όταν τα έχεις όλα δεν έχεις τίποτα. Γι' αυτό το λόγο λέει έχοντα αυτή την εμπειρία Τη μηδενική του αυτοσυνειδησίας η δοκίτη είναι τι, μηδέν, ον, εαυτόν φρενάπατα. Ιδάλω, κάποιο νομίζει ότι κάτι είναι, εδώ είναι τίποτα, κορδεύει τον εαυτό του. Και τι είναι αυτή η φρενάπάτη? Είναι αυτή η σχιζοφρένεια. Θα περιγράψουμε κάπω ψυχολογικά. Τι είναι αυτή η σχιζοφρένεια, Και ποια είναι αυτή η φρενάτη, Να μην είσαι τίποτα και να ξεγελάς στον εαυτό σου πως κάτι είσαι Εδώ έχουμε δύο έννοιες την έννοια του προσώπου και την έννοια του προσωπίου Το πρόσωπο είναι η αλήθεια μας, η πραγματικότητά μας και το προσωπίον αυτό που θέλουμε να φανεί ότι είμαστε Πολλές φορές επειδή δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας έχοντας κάποια προσωπικά αρνητικά βιώματα προσπαθούμε να αποθίσουμε αυτά τα βιώματα στο ασυνείδητόν μας και να δημιουργήσουμε μια άλλη εικόνα για τον εαυτό μας. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο, θέλοντας να υπακούσουμε σε μια κοινωνική ομαδική συνείδηση αρνούμεθα την προσωπική μας ταυτότητα και υποκρινόμαστε πως έχουμε την ατομική μας ταυτότητα στην ουσία όμως λαμβάνουμε τον ρόλο που θέλει να μας δώσει η κοινωνική ομάδα για να γίνουμε αποδεκτοί Και γεννάται έτσι η έννοια του προσωπείου. Αυτό και στην Εκκλησία συμβαίνει. Πρέπει να είσαι κάπως για να γίνεις αποδεκτός. Μα συμβαίνει πάρα πολλές φορές άλλοι να είμαστε εκτό εκκλησίας και μόλις μπούμε κάποιοι άλλοι να είμαστε. Δεν είναι μια φρεναπάτη, δεν είναι μια σκυζοφρένεια. Έχουμε δύο εαυτούς που παλεύουν, ο αληθινός και ο ψεύτικος εαυτός μας. Αυτοί δύο εαυτοί λοιπόν, ο πραγματικός και ο ψεύτικος εαυτός μας, είναι που γεννά μια εσωτερική διάσπαση. Ένα διχασμό, ένα χάσμα, ένα σχίσμα υπάρχει μέσα μας. Ο πραγματικός μου αυτός και ο ψεύτικος αυτός Ο νομιζόμενος εαυτός. Αυτό που θέλουν οι άλλοι να είμαι και αυτό που θέλω και εγώ να είμαι για να ικανοποιώ την εικόνα του εαυτού μου. Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει αλήθεια. Ούτε ο Θεός μπορεί να υπάρξει. μου τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, η προσπάθεια να αποδείξουμε πως είμαστε κάτι γιατί φοβούμεθα τη μοναξιά του τίποτα και την εμπειρία του μηδενός προσπαθούμε να υποκριθούμε τους δυνατούς και αυτή η έννοια του προσωπίου είναι η αρρώστια μας πως μπορεί να θεραπευτεί αυτό ποια ψυχα, ψυχοθεραπευτική μέθοδος υπάρχει ούτως ώστε να αποκατασταθεί το αληθινό μας πρόσωπο καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε τι σημαίνει προσωπείο καταρχήν να πούμε αυτό που αναφέραμε και πριν ότι ο άνθρωπος ο, η πρόκλησή του είναι να είναι ως μηδέν έχουν και τα πάντα κατέχουν όταν δεν έχεις τίποτα τα έχεις όλα Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, το καταλαβαίνω. Όπως είναι ερωτευμένος. Όταν ερωτεύεσαι έχεις ένα αίσθημα τεράστιου πόνου. Ο έρωτας τι σημαίνει. Έχω έλλειψη. Μου λείπει κάποιος. Μου λείπει το πρόσωπο. Αυτό είναι το μηδέν. Και η απάντηση η θετική απάντηση στον έρωτα είναι η πληρότητα, είναι το παν. Ο έρωτας λοιπόν, η ψυχή που ερωτεύεται, ζει την εμπειρία του μηδενός. Το άδειασμα που λέει, δεν μπορεί να υπάρξει ο μόνος μου. Και ζητώ τη θετική ανταπόκριση του προσώπου. Η θετική ανταπόκριση του προσώπου είναι που γεννά αυτή την πληρότητα το παν. Αυτή, αυτή είναι και πάλι <σχ> με τον Θεόν. Θα πει κάποιος, μα παλεύω και δεν βλέπω τίποτα. Ο πόθος για το πρόσωπο είναι ταυτόχρονα μια περίληψη, μια υποψία αυτής της πληρότητας. Ο άνθρωπος που διατηρεί μέσα του τον πόθων, τον ερωτικών πόθων για την αλήθεια την ίδια στιγμή ζει κατά κάποιο τρόπο για την του. Ο ανεκπλήρωτος πόθος είναι ηγόνιμος περίοδος που καλλιεργείται ο άνθρωπος στη γνώση. Για αυτό τον λόγο γ, αναζήτηση αλήθειας που δεν έχει έρωτα και είναι μια κατασκευασμένη γνώση που μπήκε σε ένα κομπιούτερ και είναι μια πληροφόρηση πολλών, ε, ε, πολλών ε, ε, ε, επεισοδίων είναι διαστροφή Να στην εποχή μας ζούμε το προσωπίον του έρωτα Της γνώσης Με την πληροφόρηση κάποιων γνώσεων Που έχει να κάνει με πληροφόρηση επεισοδίων Η παιδεία σήμερα Έχασε αυτή τη δυνατότητα τις σχέση Η παιδεία σήμερα είναι μια απαρίθμηση επεισοδίων Δεν είναι μια εμπειρία ζωής Δεν είναι μια φανερωσή τρόπου ζωής Αυτό είναι το προσωπείο ένα άλλο προσωπείο. Υπάρχει η έννοια, για, πούμε, για παράδειγμα, του εθνικισμού, υπάρχει και του διεθνισμού. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, υπάρχει κάποια αντίδραση σε κάποια βιβλία που γράφουν κάποια πράγματα για την ιστορία που είναι, δεν είναι επιστημονικά και στοχεύουν σε μια λωτρίωση. Ποια είναι η στάση του ανθρώπου που αναζητεί το πρόσωπο <Ρι> χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει μια εμπειρία ζωής που να διακρίνει το πραγματικό περιεχόμενο των ιστορούμενων γεγονότων που δεν είναι απλώς μια ημερομηνία ιδιολόγια αλλά είναι μετάδοση ενός ήθου, μιας παιδείας πολύ ωραία όταν λοιπόν ο άνθρωπος αγωνίζεται να προστατεύσει για παράδειγμα την πατρίδα του και η πατρίδα του είναι μόνο ένας χώρος είναι ένα αντικειμενοποιημένο γεγονός το ότι ο άνθρωπος χωρίς επίγνωση όπως ο χριστιανός που έχει έναν φανατισμό των ου κατεπίγνωσιν και σε αυτό το πλαίσιο σε, σε έναν ζήλον ου κατεπίγνωσιν ανεπίγνωστα ο άνθρωπος αντιδρά που τι κάνει? Προστατεύει κάποιον χώρο μόνο, ο οποίος δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει ήθος, δεν έχει παιδεία. Τότε το προσωπείο του εθνικισμού είναι το αντικείμενο. Είναι απόλυτο προσώπου του. Όταν λοιπόν κανείς αντιδρά, δεν αντιδρά για έναν χώρο μόνο, αντιδρά για έναν τρόπο ζωής. Αντιδρά για ένα βίωμα και αντιδρά όχι για να, το, για να υπερήφανα να το αναδείξει ότι είναι το βίωμα που τον εκφράζει αλλά οφείλει να θεωρήσει ότι αυτό το βίωμα που θα αναπάψει την οικουμένη Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ο μηδέν έχουν και τα πάντα κατέχων όταν είσαι αδύνατος τότε είσαι δυνατός αυτό είναι ένα τρόπο ζωή. Όταν λε ότι η γνώση δεν είναι παρίθυμιση γεγονότων, επεισοδίων, αλλά είναι κάτι άλλο είναι η, α... είναι η μαρτυρία μιας ζωής Αυτό δεν αφορά έναν χώρο, αφορά όλη την οικουμένη Και οφείλει να διασώσεις αυτό το πρόσωπο για να αναπαυθεί η οικουμένη Αν λοιπόν εσύ το κάνεις για να αναπαύσεις την εγωκεντρικότητά σου Ότι θέλω να διασφαλίσει το χώρο μου και την δικό μου Τότε αντικειμενοποιείς το πρόσωπο και το γεγονό. Και έχουμε τον εθνικισμό Από την άλλη, τι είναι ο διεθνισμό Είναι το προσωπую πάλι. Ξέρετε μου έκανε τίποση αυτό που λένε οι πατέρες Τι είναι αρετή, είναι η μέση οδός Ποια είναι η, η πτώση Η έλλειψη και η πλειονεξία Η έλλειψη και η πλειονεξία Το μέσον είναι η αρετή Τι είναι αμαρτία Η έλλειψη και η πλειονεξία Πλειονεξία θα μπορούσε κανείς να πει το εθνικισμό. Το διεθνισμό είναι η έλλειψη τι είναι ο διεθνισμός, ο φόβος αντίδρασης, η δειλία. Υποκρίνομαι κάτι που δεν είμαι. Υποκρίνομαι την αγάπη. Και γιατί δεν έχει αγάπη αυτός ο άνθρωπος. Τι είναι η αγάπη, δεν είναι αγαπησιάρικα λόγια. Η αγάπη πρωτίστως είναι ανάδεξη της αλήθειας. Η αγάπη είναι λόγος αληθείας. Η αν η αγάπη δεν περιέχει λόγων αληθείας Είναι μια απάτη Είναι ένα συναισθηματικό ψυχολογικό γεγονός για αυτόν τον λόγο Μη θεωρήσουμε ότι Η κάθε πρόταση ειρήνη Είναι και ειρήνη αληθινή Η ειρήνη αληθινή είναι όταν υπάρχει λόγος αγάπης Η ειρήνη χωρί να αγάπης Είναι απάτη Όπως σε μια σχέση όταν κανεί δεν θέλει την πραγματικότητα και την κουκουλώνει και αχ, να μην τσακωθούμε, να τα έχουμε καλά, και ο καθένα βγάζει τη μάσκα του, προβάλλει τη μάσκα του και παίζει ένα παιχνίδι ισορροπισμού στη σχέση, ποτέ όμω δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή επικοινωνία και σχέση. Ποτέ δεν μπορεί να υπάρχει γνώση ποιο είναι ο και ποιο είμαι Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει δυνατότητα αγάπη. Αυτό το παιχνίδι παίζεται στι σχέσει. Ένα θέατρο. Ενώ η σύγκρουση μπορεί να γίνει η ευκαιρία έβρεση του λόγου η σύγκρουση μπορεί να γίνει ευκαιρία έβρισης του λόγου έτσι λοιπόν με αυτή την έννοια ένας διεθνισμός που είναι απλός ένας τρόπος συμβιβασμού μέσα στην δειλή αναζήτησης της αλήθειας για να μπορούμε άνετα να απολαμβάνουμε τα υλικά αγαθά οδηγεί εν τέλει αυτή η αγάπη στο να καθιλώσει τον άνθρωπο από πρόσωπο, σε μια οικονομική μονάδα. Είναι μια εκτροματική κατάσταση αυτή. Από πρόσωπο να είσαι ένα, μια μονάδα παραγωγής και κατανάλωσης. Όλη αυτή η αγάπη που προτείνεται και αυτή η ειρήνη προτείνεται είναι όχι να δείξει τις σχέσεις και το πρόσωπο αλλά ειρηνικά να τρώμε και να πίνουμε. Δηλαδή, ειρηνικά και όμορφα ο καθένα να μπει στο κομπιούτερ και να πάρει το νούμερό του. Για να είμαστε εξασφαλισμένοι. Αυτό είναι άρνηση ζωής. Έτσι λοιπόν και ο χριστιανός που μπαίνει στην εκκλησία χωρίς να αμφισβητήσει τον εαυτόν του και να λάβει εμπειρία του μηδενός μπαίνει στο κομπιούτερ της εκκλησίας παίρνει το ονοματάκι του για να διασφαλίσει τον παράδισόν του και νιώθει ήσυχο. εγώ ασχολούμαι λέει για τον παράδεισόν μου αλλά ο παράδεισος από εδώ ξεκινάει η βασιλεία του Θεού στο εδώ και τώρα και αποκάλυψης βασιλείας του Θεού είναι αυτά, η, ανα, η αναζήτηση του όλου είναι η, η αναζήτηση του παντός πεςτε μου Με βάση αυτά που λέτε, μπορείτε. μπορείτε να δείτε κάποιον την κριτική μα ικανότητα σε κάποια θέση. Η κριτική ικανότητα του ανθρώπου. Επάνω δεν το καταλάβω το ερώτημα σα. Με βάση αυτά που λέτε για το πρόσωπο, μπορείτε να δείτε μια θέση στην κριτική ικανότητα του ανθρώπου, δηλαδή κατά πόσο πρέπει να εφαρμόζουμε την κρίση μα και κατά πόσο πρέπει να παρατηρούμε από την κρίση. <Ρεκλή> <Ρεκλή> Νομίζω από αυτά που υπόθησαν είναι φανερό ότι αυτό είναι η ανάδειξη τη κρίση. Τι σημαίνει αναδεικνύεται η κρίση μου και τι σημαίνει ανούμε την κρίση μου. Δέστε τώρα. Τι είναι κρίση, Μια εκλέμπτυση νοητική, Μια δυνατότητα αφομοίωση. Κρίση πιστεύομαι πως είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται το ψέμα και την αλήθεια. Είναι μια εξάσκηση εσωτερική μέσα από την εμπειρία την προσωπική που οξύνει και το νου. Το καταλάβατε. να το πούμε και αλλιώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πεπεδευμένος, είναι πεδευμένος μέσα του και είναι πονεμένο μέσα του αναπτύσσεται το αισθητήριο της γνώσης που ξεπερνά απλώς την κεφαλική λειτουργία. Η λειτουργία είναι το όργανο για να εκφράσει και να εισπράξει τα άλλα μηνύματα των ανθρώπων αυτού που εσωτερικά ζει ο άνθρωπος. Δηλαδή, έχω σε ένα απέναντί μου και σε βλέπω, σου κάνω μερικές ερωτήσεις και προσπαθώ να καταλάβω και ως εσύ για να σε κρίνω. Ε, μια πρόταση είναι αυτή, άλλη είναι να συνεπάρξω μαζί σου, να σε αγαπήσω. Να, να, να, να, να, να λάβω εμπειρία του δικού σου πόνου της δικής σου ανάγκης, της δικής σου αναζήτησης και εσπράττω το όλο σου, το πνεύμα σου Τότε μπορεί να λειτουργήσει και ο νους μου για να κρίνω, αλλά με μία άλλη δυνατότητα και διάσταση Επομένως, η εμπειρία του μηδενό είναι ο πόνος που με κάνει να σεβαστώ τον εαυτό μου και την καρδιά μου αλλά να αποκτήσω επίκεια για όλους του ανθρώπους αυτή η επίκεια, αυτή η συγκατάβαση εκφράζεται με την δυνατότητα να σε κατανοώ. Επίκεια, τι σημαίνει, όχι να πω ε, ε, αυτό είναι να, να χαμηλώσουμε τον τον για κάποια δεδομένα. Επίκεια είναι η δυνατότητα να κατανοώ τον άλλο. Επίκεια σημαίνει να συμμερίζομαι την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Επίκεια σημαίνει ενότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει επίκια όταν δεν υπάρχει ενότητα. Επομένως ασφαλώς οφείλουμε να έχουμε κρίση. Αλλά αυτό που είναι πιο δύσκολο είναι να αποκτήσουμε προϋποθέσεις για την κρίση. Και την κριτική αντιμετώπιση. Και δυστυχώς συνήθως ο άνθρωπος θεωρεί ότι η δυνατότητα τη κριτικής προσέγγισης του γεγονότος, της ζωής, του οτιδήποτε είναι απλώς μία εγκεφαλική λειτουργία. Πιστεύουμε ότι είναι κάτι παραπάνω. Είναι μια υπαρξιακή εμπειρία. Είναι μια φανέρωση ενός άλλου τρόπου ζωής, μιας άλλης παιδείας. Που αυτού υστερούμεθα. Η εποχή μας στερείται αυτή τη δυνατότητα. Δεν, δεν δημιουργεί σήμερα ο κόσμος παιδεία. Δεν υπάρχει παιδεία. Τίποτα. Ο άνθρωπος όλο ένα γίνεται ένα κομπιωτεράκι. Που δεν μπορεί να κάνει τις πληροφορίες μέσα του ζωή. Δεν μπορεί να κάνει πληροφορίε σε εμπειρία ζωή. Γι' αυτό είναι τελείω ανέραστο άνθρωπος σήμερα. Γι' αυτό το ανέραστο και η έλλειψη του έρωτο οδήγησε στην υπερσεξουαλικότητα. Όλα χάσαν τη δυνατότητα τέχνη και έγιναν τεχνική. Και στην Εκκλησία, χάθηκε η σχέση με τον Θεό και έγινε κανόνε. Η Εκκλησία έγινε εξουσιαστικό μηχανισμό. Που ποιοι θεωρείται εχθροί τη Εκκλησίας όσοι δεν διασφαλίζουν τα συνταγματικά, συνταγματικά δικαιώματα τη Εκκλησία. Είμαι από τον Παναγία μου. Η Εκκλησία οφείλει να χαίρεται όταν τη μηδενίζουν. Αφού ο Ευαγγελικό λόγο λέει ότι οφείλουμε κατά το πρότυπο του Χριστού να ακολουθήσουμε τη μηδενική μα αυτοσυνειδησία, όποιο μα οδηγεί εκεί μα σώζει. Όποιο μα περιθάλτη και μα καταξιώνει συνταγματικά ή κοινωνικά ως ένα εξουσιαστικό μηχανισμό είναι ο εχθρός της εκκλησίας, καταργεί την εκκλησία Με αυτή λοιπόν την έννοια και η εκκλησία δεν μπορεί να είναι φιλάνθρωπος γιατί έχει ενταχθεί σε ένα άλλο πλαίσιο έχασε την ποιότητά της έχασε την δυνατότητα να προσλαμβάνει τον πόνο του κόσμου και την αμαρτία του κόσμου για το κάνει εμπειρία ζωή. Και είναι ένα, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι Ίδρυμα είναι Κοινωνικός οργανισμός είναι Σύλλογος παστικών Δεν ξέρω τι είναι Πάντως αυτό που δεν είναι είναι Εκκλησία Που Εκκλησία σημαίνει να προσλάβει το κακό του κόσμου Την αβεβαιότητά του Την αφισβήτηση των πόνο του Και να το κάνει εμπειρία ζωής Και να το κάνει ελπίδα Όταν λέμε εμπειρία ζωής σημαίνει ελπίδα Το κάνει πρόταση ζωής αυτό που εξωτερικά με πολεμάει είναι σαν να μου λέει Τι μου λέει όταν πολεμάει την Εκκλησία, τι λένε οι άνθρωποι. Θέλω από σένα κάποια ελπίδα. Όπω το παιδί αμφισβητεί τον μπαμπά γιατί θέλει μπαμπά. Θέλει να βεβαιωθεί για τα αισθήματα του μπαμπά. Όταν πολεμάται η Εκκλησία από τον κόσμο, είναι γιατί θέλει να βεβαιωθεί για τα καλά τη αστήματα Και εμεί βλέπουμε εχθρού. προς τις αήθειες θα <σίλω> θεωρείτε ότι δεν ήταν κατ' επίγνωση ζήλως να συμμετάσουμε <σίλω> στις συνέδρες που γίνονται για την απόσυα <σίλω> ακριβώς το αντίθετο είπα <σίλω> αυτό κατάλαβα ακριβώς το αντίθετο με την έννοια πια α, α, ε, απλώς πρέπει να έχει κανείς διάκριση όταν αντιδρά αντιδρά ουσιαστικά η αντίδρασή του να είναι φανέρωση παιδείας και τρόπους ζωής και όχι διάσωση ενός πράγματος και αυτό είναι το πρόβλημά μα. Και στην Εκκλησία, όταν παλεύουμε για παράδειγμα για κάποια θέματα, παλεύουμε για νούμερα, παλεύουμε για δημοτικότητα. Δεν παλεύουμε για τη σωτήρια του κόσμου. Δεν παλεύουμε για την αναπαύση του κόσμου. Όταν δηλαδή θα γίνει ένα δημοψήφισμα και θα πούνε ε, στην Εκκλησία είναι το 30%, άρα έχει δύναμη, ε, βγάζει ψηφοφόρου. Γιατί ε, έχουν τόση δημοτικότητή, οι εκκλησιαστικοί άρχοντε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πώ η Εκκλησία θα βρει τον τρόπο να αναπαύσει τον άνθρωπο αυτή είναι η μεριμνά τη με αυτή λοιπόν την έννοια αντιδρώ ασφαλώς αλλά έχοντα τη γνώση του όλου αντιδρώ και ουσιαστικά και αποτελεσματικά έχω άλλο δυναμισμό μέσα μου το νιώθω ξέρω είμαι συνειδητοποιημένο και ξέρω ποια είναι η προοπτική όλα αυτών των πραγμάτων όταν ο άλλος αλλοιώνει κάποια πράγματα τα αλλοιώνει γιατί θέλει να αλλοιώσει κάτι άλλο Θέλει να μεταφέρει ένα άλλο πνεύμα. Δεν το κάνει τυχαία, έτσι. Θέλει να μεταφέρει ένα άλλο πνεύμα. Το φοβίζει ένα πνεύμα. Ποιο είναι αυτό που το φοβίζει, Αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Κανεί άλλος; Λέγε θανάσιμα. Μια τέτοια είδου πατέρα, ο τόρο, δεν τρανσίδευε τον ότι σήμερα, λοιπόν, που ζούμε, αυτό που έκανε η Εκκλησία, σαν σώμα δηλαδή, πρέπει να αποτραβηθεί στην άκρη και να ζήσει αυτό που τώρα συζητάει. <κοί> και άσχετα από το δηλαδή, να μην συμβιβάζεται, να μην πει λοιπόν, την έννοια την έννοια, την καλή την έννοια, να αποθαρρυνθεί, να ζήσει αυτό που έχει να ζήσει μέσα στην εκκλησία. Και όσοι θέλουν, όσοι θέλουν, αυτό είναι άσχετο. Δηλαδή να περάσει αυτό το δίωμα μέσα. Γι' αυτό γεννάσχε... δεν <είδες> χρειάζεται. Μας... Φεύγει στην άκρη για να υπάρχει θεραπευτικά στο προσκήνιο. <στα銖><στα銖><στα銖><στα銖><στα銖><στα銖><στα銖><στα銖> Δεν είναι παρέτηση ζωής, Για αυτό τον λόγο ο Αποστολός Παύλος λέει, είμαστε και μέσα και έξω από τον κόσμο. Έτσι. Πατέ, ναι. η έκφραση που είπατε, όταν δεν έχεις τίποτα, τα έχεις όλα. με την έννοια μου ότι ε, τότε είσαι έτοιμος να οικονομηθείς την αλήθεια, όταν δεν έχει τίποτα και αν είναι έτσι έχει δηλαδή όλες τις προϋποθέσεις την οικονομική αλήθεια. και αν είναι έτσι και ακόμα και στην περίπτωση που έχεις χάσει την ίδια σου, τον ίδιο σου τον εαυτό την ύπαρξή σου, πήγε απλά πονάς χάνεσαι ή τότε είναι πιο πολύ το θέμα Κοιτάξτε, τι σημαίνει χάνω τον εαυτό μου <χω> Χάνω τον εαυτό μου την αυτοκυριακή σου Αυτό είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα δεν μιλούμε για κάτι τέτοιο Σιγά στις να φτάσουμε βιάζεστε Λοιπόν Καταρχήν Όταν ο άνθρωπος Είπαμε έχουμε το προσωπίο Και το πρόσωπο Το προσωπείο είναι ο σε αυτός Αυτό τον αυτό που θέλουμε να σερβίρουμε Και το πρόσωπο είναι πραγματικότητά μας Για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει το πρόσωπον του πρέπει να βρει ποια είναι η πραγματικότητά του να βρει το ασυνείδητόν του να αποκαλυφθεί το ασυνείδητον οι σκοτεινές πτυχές του ασυνείδητου και υπάρχουν διάφοροι ψυχολογικοί μέθοδοι για να μπορέσει ο άνθρωπος μέσα από το προσωπείον του να βρει το πρόσωπό του Συμφωνεί Η αγωγή που γίνεται Όταν θα πάει κάποιος σε κάποιο ψυχολόγο είναι είναι αυτό Να ανακαλύψει μέσα από το προσωπίον Το πρόσωπο Και ο κάθε Ιατρός έχει Τις δικές του ίσως μεθόδους Για να μπορέσει Να περάσει από το στο πρόσωπο, πρόσωπο Λοιπόν η ευαγγελική πρόταση Είναι αυτή η μηδενική αυτοσυνδυσία Για να φτάσει ο άνθρωπος στην γνώση του ασυνειδίτη του. Να φτάσει ο άνθρωπος να βρει την πραγματικότητά του. Να βρει τι πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Η αυθεντική λοιπόν θεραπευτική αγωγή είναι αυτή. Να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την πτώση του. Την αναπηρία του. Την μηδενικότητά του. Όχι ω άρνηση ζωής όχι ως μειονεξία, όχι ως ψυχοπαθολογική κατάσταση... ενός ανθρώπου που παραιτείται από τη ζωή και δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτόν του... αλλά μέσα από την διαδικασία να αποκτήσει μηδενική αυτοσυνείδηση... να καταλάβει ότι είναι ένα μηδενικό... φτάνει στη δυνατότητα να γνωρίσει τι πραγματικές του διαστάσεις. Και τι πρόταση υπάρχει. Υπάρχει λοιπόν η άσκηση. Εδώ έρχεται η άσκηση. Ο άνθρωπος θα οδηγεί στη έχει την επιλογή της χιζοφρένειας, να εξακολουθεί, να, να φοράει το προσωπείο τη μάσκα του, τη μάσκα που θέλει ο κόσμος και η κοινωνία γύρω του για να μπορεί να επικυριαρχεί και να γίνει αποδεκτός είναι επιλέξει την οδό της ασκήσεως, της προσευχής και της νηστείας. Με την ευρύτερη έννοια. Νηστεία σημαίνει άρνηση της αυθονίας. Προσευχή σημαίνει διαρκής επώδυνος αναζήτηση του εραστού. Δεν είναι ποιμένος μια ψυχοπαθολογική κατάσταση ο αυτομηδενισμό μας, αλλά είναι αποδοχή της κατάστασής μου. Είναι η πραγματικότητά μου. Η μετάνια είναι αυτό, η αίσθηση του μηδενό. η αίσθηση του κενού, αλλά με η αίσθηση του κενού μέσα σε μια διαπραγμάτευση, σε μια διαλεκτική σχέση με την αλήθεια. Σε μια προσευχητική διάθεση και αναφορά προς την αλήθεια Αυτή λοιπόν η αβεβαιότητα Εκείνη τη στιγμή Είναι που μαλακώνει την καρδιά του ανθρώπου και... Τότε το ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει καρδιά Μόνο όταν φτάσεις σε αυτή την τραγωδία του κενού Στην τραγωδία του μηδενός Που είναι παλαβός και εξακολουθεί να ελπίζεις το θαύμα Αυτή η παλαβομάρα να ελπίζεις το ανέλπιστο, να ελπίζεις την ουτοπία, είναι που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο του πόθου. Είναι που κάνει τον άνθρωπο να αποκτά καρδιά. Τότε έχει τις δυνατότητες να γευτεί τη γνώση. Τότε αυτός ο άνθρωπος αποκτά ήθος. Που ξέρει να ζει. Αυτό είναι πραγματική επανάσταση να μπορείς να σταθείς απέναντι από το κενό σου από το μηδενικό σου αρνούμενος οποιαδήποτε αυθονία που έρχεται να σε ξεγελάσει και μπαίνεις σε μια αναζήτηση να κυνηγά διαρκώς τον εραστή κοιμάμαι και η καρδιά μου ξαγρυπνεί διαρκώς εν αγώνια ποθώ την αναζήτηση του προσώπου όχι για μένα, για όλο τον κόσμο γιατί τη η γνώση τη αλήθεια έχει οικουμενική διάσταση. Αν εγώ γι' αυτό την αλήθεια, τη γιέβεται όλο ο κόσμο. Αν αμαρτάνει ο, ο κάποιο, αμαρτάνει όλο ο κόσμο. <κυρίζει> δεν είναι ατομικά γεγονότα αυτά. Επομένω, ένα άνθρωπο που αναζητεί την αλήθεια διακονεί όλο τον κόσμο, δεν διακονεί τον εαυτό του, δεν διακονεί το άτομό του, δεν διακονεί την εξασφάλιση ενό ατομικού παραδείσου μελλοντικού. Αλλά διακονεί το είναι. Διακονεί την ύπαρξη. Από μη υπαρκτό είναι υπαρκτό. Το πρόσωπό του μπορεί να γίνει υπαρκτό, λυκουμένοι. Γιατί αυτό μπορεί να γίνει μια μαρτυρία ελπίδα. Αφού το γεύτηκα εγώ, είναι εφικτό να το γευτούν όλοι. Και αυτή είναι η ελπίδα μα. Εμεί αυτό θέλουμε. Να μου πει κάποιο ότι είδε τον Θεό. Αυτό θέλουμε να πάψει. Να μου πει κάποιο ότι γεύτηκε την αλήθεια. Τη γεύεται και για μένα. Και αντί γι' αυτό εγώ, τη γεύουμε για όλο τον κόσμο. Εγώ δεν πάω δηλαδή να, πω, να κάνω μια άσκηση, να γίνω ενάρτηση σε όλο τον κόσμο. Όταν θα πω να προσευχηθώ οφείλω να, να τα βάλω με τον Θεό, να τσακωθώ με τον Θεό να μου γίνει ορατός ο Θεός, για να γίνει ορατός όχι για μένα, για όλο τον κόσμο στα μάτια τα δικά μου θα είναι ορατός για όλο τον κόσμο αυτή η αυτή τόλμη, αυτή η μαγιά μας λείπει Γι' αυτοί είμαστε κοιμισμένοι αν δεν έχεις αυτή η μαγιά, τι θα έχει όρεξη να ζήσεις να είσαι εξασφαλισμένος όταν έχουμε αυτή τη μαγιά να παλέψουμε με την αλήθεια, να ρισκάρουμε με την αλήθεια Είμαστε κοιμισμένοι, μαλθακοί άνθρωποι Οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το παραμικρόν. Όταν λοιπόν έχεις να παλέψεις με τέτοια πράγματα Οι δυσκολίε της ζωής είναι απλώς επεισόδια Που εύκολα τις δυσκολίες τη ζωής της αφομοιώνεις και τις αφιωμιώνεις μάλιστα δημιουργικά επομένως ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες όταν δεν έχει τίποτα τα έχει όλα σημαίνει στο πράγμα δεν, τα έχω, δεν έχω τίποτα και θλίβομαι γι' αυτό και τα ταλαιπωρούμε γι' αυτό και η λιγκιά η ψυχή μου για αυτήν την προσωπική τραγωδία που είναι Τραγωδία όλου του κόσμου, η άγνοια της αλήθειας, η άγνοια της ζωής που είναι εμπειρία Ανάστασης. Και αυτό με κάνει να σφαγιάζει η καρδιά μου μέσα μου νύχτα και μέρα και να μην ησυχάζω μέχρι τα μάτια μου να δω τον εραστή. Τότε θα αναπαυτεί η ψυχή μου. Και θα αναπαυτεί η ψυχή μου, όχι μόνο για μένα, αλλά για όλον τον κόσμο. Γιατί αυτός ο αποκαε... αποκεκαλυμμένος εραστής είναι ο εραστής όλες τις οικουμένες. Και για τους πιο ταλέπωρους ανθρώπους. Αυτός ο εραστής και τους δαίμονες αγαπά. Λοιπόν, θέλω να δω αυτόν τον εραστή για να μπορώ να έχω ελπίδα για όλο τον κόσμο για να μπορεί η καρδιά μου να γίνει όπως η Παναγία, η χώρα του Αχωρίτου που θα χωρίσουν τα πάντα, που θα χωρίσει ο Χριστός και τα μέλη του που είναι η αμαρτολή η εξουθενωμένη, τα ασθενή του κόσμου τα οποία εξέλεξε ο Θεός είναι τα ισχυρά τα ασθενή ποια είναι, αυτά που απεκδίθησαν την δύναμη του κόσμου στο όνομα, της αλήθειας, αυτή, στο όνομα της αναζήτησης αλήθειας με έναν παθιάρικον τρόπο Αυτοί λοιπόν τα ασθενή του κόσμου, τα μωρά του κόσμου και τα ευγενή του κόσμου εξελέξα το Θεός είναι κατεσχύνητα ισχυρά με την έννοια τα μωρά και ασθενή του κόσμου είναι αυτά που ζητούν το ανέφικτο αυτοί που παλάβωσαν μέσα στην ανάγκη τους και στον πόθο τους για την αλήθεια και τον έρωτα του Θεού που παλάβωσαν και μέσα στην παλαβωμάρα τους δεν αντέχουν να τρώνε τα σκουπίδια του κόσμου, τη μαλακία του κόσμου, την ανοησία του κόσμου. Και με αυτή λοιπόν την έννοια έχουν την ανδρία να σταθούν απέναντι στον εαυτό τους στη φθορά του, στην αμαρτία του και να πούνε στον Θεό Αμάρτηκα σου γιατί ήλπιζε εσύ, και ψάχνουν αντίδοτο ζωή. Αυτό είναι τελικά η αμαρτία. Όταν έρθεις εσύ στη ζωή μου και αποκαλυφθείς, πάβει, πάβω να ποθώ τα σκουπίδια. Με αυτή λοιπόν την έννοια, τα ασθενή του κόσμου, αυτά που είναι μωρά, δηλαδή είναι παλαβή, είναι παλαβή. Αυτή λοιπόν κατασχύνουν τους ισχυρούς. Γιατί ο ισχυρός έχει μια δύναμη που είναι εξωτερική δύναμη. Ο τη δύναμή του στους αριθμούς, στην αποδοχή των ανθρώπων στους εξουσιαστικούς μηχανίσμους οποιαδήποτε μορφής, πνευματικούς και κοσμικούς. Και είναι γελί, γιατί δεν έχουν ζωή μέσα τους. Και αυτός τους κατεσχύνει το μωρό που έχει μέσα του τη ζωή. Είναι αυτός, μη, δεν έχουν και τα πάντα κατέχοντες. Και το μωρό πάει στο θάνατο και πανηγυρίζει και πάει ο πλούσιο και χέζεται μπροστά στο θάνατο. Αυτό δεν είναι αποκάλυψη άλλου τρόπου ζωής. Ο Ορθόδοξος αυτό είναι τελικά Είναι το ξεπέρασμα Είναι το ξεπέταγμα Έξω από ευσεβίστικους χριστιανισμούς Εμείς τα καλά παιδάκια είμαστε του Χριστούλη Και προσευχόμαστε για να πάμε στον παράδεισο Γιατί ή κάναμε αυτό και εκείνο Και βάζουμε σε μια σιχαριά τα καλά και κακά Και μπαίνουμε Αν είναι αυτός που παλεύει με την αλήθεια Δεν τον τρομάζει τι θα πει ο κόσμος γι' αυτό Τους αγνοεί Αγνοεί την εικόνα του γιατί μέσα του βρήκε την ταυτότητά του, το πρόσωπών του. Λέει, θέλω αλήθεια, θέλω ψέμα. Δεν θέλω τις μάσκες. Θέλω το πρόσωπο. Θέλω την αλήθεια. Και τα βάζει με τον Θεό. Και παλεύει με τον Θεό. Για να περιγράψεις τον έρωτα που βρίσκεις. Για να περιγράψεις αυτό που σου χαρίστηκε. Και να το μεταδώσεις στον άλλο, όχι να το μεταδώσει την εμπειρία σου, αλλά να τον προκαλέσεις να μπει και αυτός σε αυτή την αναζήτηση αλήθειας. Πέστε μου. Φυρικά, ο ερετωτημένος, πραγματικά είναι να αναπαμπημένος. Ξεσηκώνεται κάθε φορά που γνωρίζει το Θεό. Γιατί δεν το έχει διαβόηση σε έκπληξη. Έχει πέρος αυτός ο Κοιτάξτε. Ανάλογα κανείς, τι, μην το ξεχάσω, ανάλογα κανείς τι θεωρεί ένα παυμένος. Δηλαδή δεν φαντάζουμε ένα ζευγάρι που έχει εξασφαλισμένη την αγάπη του να είναι ένα παυμένο. Έτσι θα είναι. Όταν δεν έχει εξασφαλίσει και σιγουρευτεί για τον έρωτά του και θεωρείσει δεδομένο τον έρωτα, δεν νομίζω ότι είναι ένα το χάνει. Επομένω, μια διαρκής αναζήτηση από δόξης εις δόξης, από αποκάλυψη σε αποκάλυψη. Είναι ακόρεστη επιθυμή για τον ακόρεστο. Και το δεύτερο... Το δεύτερο είναι <συσίλια> ε, ε, τελικά η μεγαλύτερη Η σε επανάσταση. Ιρακλής Εμπανάσταση. Ο είναι... Ηλία, όσοι δεν έχουν και τα πάντα κατέχου. Βάλτε και έναν κόλ τουλάχιστον. <συσίλια> Εσύ δεν φταίς, αμυντικώσεις, εμείς <συσίλια> Να κάνουμε όλη μια ευκή να κερδίσει ο Ιρακλής τη Λάρεση την Κυριακή <συσίλια> Δεν νόμιζα κανείς Λάρεσινός εδώ. <συσίλια> πέστε, πέστε. Η μεγαλύτερη αναγκητική είναι οι Άγιοι γιατί σπάσαμε αυτό που λέμε περιβάλλει τον πολιτισμό, και φτάσαμε στο 0 αυτό τη και ακολούθησαν τον κανόνα, ακριβώ. Ακολούθησαν το βίωμα ε, που λέει ας πούμε, ότι κάνε τα πάντα, αφήν αγαπά, Κοιτάξτε. Ε, ε, να, αν μια και αναφέρεται την έννοια Άγιο, καταρχήν ο άνθρωπο που βάζει τη μάσκα που είπαμε προηγουμένω ο άνθρωπο γεμάτο ψυχαναγκασμού και νευρώσει. Οι νευρώσει που έχουμε και οι ψυχαναγκασμοί που έχουμε είναι αποτέλεσμα της μάσκας που φορούμε και των εσωτερικών συγκρούσεων που έχουμε αυτού του διχασμού προσώπου και προσώπιου είναι μια σχη κατάσταση Ο Άγιος τι είναι είναι ο άνθρωπος που έχει εσωτερική ελευθερία και ο άνθρωπος του ελεύθερου αυτοκαθορισμού του ο Άγιος είναι αυ, ο, ο, ο, ο άνθρωπος του ελεύθερου αυτοκαθορισμού του που έχει εσωτερική ελευθερία. Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος, ο ελεύθερος αυτοκαθοριζόμενο είναι ο Άγιος. Κανείς άλλος? Ηλία, διαφωνεί. Το... Θα μιλήσει Κυριακή. Θα μιλήστε Κυριακή. Θα μιλήστε Κυριακή. <συγχελίδα> Κώστας, πίσω, Μασ... τι πίσω, μην... <συγχελίδα> Σολα... Σολανέ, <συγχελίδα> <συγχελίδα> ναι. Τι να κάνεις. Ναι. θέμα τη για στην προσκορή, σε προσκορή, προσκορή, προσκορή, πάνω, βαλίζουν, και στην πρώτη προς το Ιηπίως, εμπισκολητή του όπου υπάρχει το πνεύμα το Άγιο, είναι υπάρχει η ελευθερία. Να δούμε κάνα κάπως έτσι, εσείς εσείς, είμαστε καλύτερα. Ακριβώς. <συσίλυνση> Πάντως, η ε, διπλανή σου... Ε, δεν κάνει πως δεν βλέπει, η βούλα... Ναι, ναι, ναι. Σε εσένα ισχύει, όταν είσαι αδύνατος, τότε είσαι δυνατός. Πότε πήρε το μεταλό όταν ήσουν αδύνατοι. <συσίλυνα> ναι, δεν νόμιζες, ακριβώς, είχες να είσαι το αδύνατο; <συσίλυνα> Νόμιζαν και άλλοι ότι είναι ακριβώς. Όταν κανείς θεωρεί τον άλλο ξαφλιμένο, τότε μπορεί να κερδίσει. Γι' αυτό ελπίζω ότι μπορεί να παραμείνει τελείο ακόμα. <συσίλυνα> <συσίλυνα> <συσίλυνα> <συσίλυνα> <συσίλυνα> <συσίλυνα> <συσίλυνα> <συσίλυνα> <συσίλυ Το του το του. νομίζω ε, ο, ά, ο άνθρωπος ο Άγιος αυτός που μετανοεί δηλαδή γκρεμίζει τα σκοτεινά δωμάτια του ασυνειδίτου και γίνεται συνειδητόν και έχει μια ενότητα σε όλα αυτά και συνειδητοποιεί την αλήθεια και αποκαθίσταται το πρόσωπό το του. Γκρεμίζονται αυτά τα ασυνείδητα. Κανείς άλλου ή τελειώσαμε. <coughs> ναι, ναι. Γιατί πολλές φορές βλέπουν ανθρώπους όταν φτάσουν να χάσουν τη ζωή τους ή όταν κινδυνεύσουν τότε να πετάνε τους θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλη απειλή προκειμένου να αντιληφθούν ότι φοράν προσωπή. <coughs> Πολύ ωραία ερώτηση. <coughs> η ερώτηση είναι γιατί οι άνθρωποι όταν κινδυνεύουν ή πλησιάζουν προς το θάνατο πετού τις μάσκες. <coughs> γιατί ακριβώς... Πολύ ωραία ερώτηση. Θα μπορούσαμε πιο καλύτερη, πιο νωρίς. Πολύ ωραία ερώτηση. Ε, η μάσκα τι είναι. <coughs> είναι, συγγνώμη, <coughs> Ήδη ρίχνουν τις μάσκες τους. <συμίξε> Μπρος τον εαυτό τους βγάζουν τις μάσκες. Βγάζουν την υποκρισία τους. Πάβουν να είναι υποκριτές. Πάβουν να είναι ηθοποιοί. Γιατί ακριβώς... Συννομή. <συμίξε> <συμίξε> <συμίξε> Ήδη τέλο πάντων έχουν αυτή τη, νέσθεια, τη σώχη. <συμίξε> ναι, λέμε ότι πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Ε, είναι αλήθεια ότι συμβαίνει. Ρίχνουν τις οχυρώσεις τους αυτό μάλλον συμβαίνει γιατί οι οχυρώσεις μας και οι μάσκες μας είναι η προσπάθειά μας να γαντζωθούμε από την ζωή και να αρνηθούμε το θάνατο η αυθονία μας είναι η προσπάθεια να λησμονήσουμε τον θάνατο και όταν έρθει το θάνατο πάφει να υπάρχει ο λόγος ύπαρξή του. οι μάσκες μας είναι ένας Τρόπο να λισμονήσουμε τον θάνατο, ένα τρόπο να τον ξεχάσουμε, ένα τρόπο να τον αντιμετωπίσουμε, ένα τρόπο να τον ξεγελάσουμε τον θάνατο. Με το να φανούμε ισχυροί στον εαυτό μα και στου άλλου. Όταν ήδη υπάρχει ο θάνατο μπροστά μα, πάει να υφίσταται ο λόγο να έχουμε αυτέ τι οχυρώσει μα. Γι' αυτό τον λόγο αν ο άνθρωπο έχει διαρκή μνήμη του θανάτου και των ορίων του, έχει δυνατότητα να είναι πιο δημιουργικό και σε αυτή τη ζωή να είναι πιο αποτελεσματικός και πιο αληθινός. Γι' αυτό όταν ο χρυστιανός σκέφτεται τον θάνατο Δεν σκέφτεται ως μια κατάσταση πεσημισμού η άρνηση ζωής, αλλά για να είναι πιο δυνατός και πιο αποτελεσματικός και σε αυτή τη ζωή. Ε... Λέγε Δημήτρη. Ε, είπε, είμαστε. Ο δύο είμαστε Δημήτρες. Οι κοπέλα, ναι. <laughs> <laughs> Στην προσωπική μου εμπειρία, εμπνήμη της θανάτου, σαν σκέψη δημιουργία. Τη, τη, Στην προσωπική μου εμπειρία, μην πιθανά ότι δεν λειτουργεί κάτι Ε, μην την πάρει. Δηλαδή, <coughs> δηλαδή αν, εάν εκείνη τη στιγμή νιώθει που κρίνεσαι, δεν μπορεί δηλαδή, απλά να το σκεφτεί και να πει αν θα πεθάνω και να, και μόνο με τη σκέψη να έρθει σε αυτήν την κατάσταση που έτσι απλά πεθάει. Θετά... Τι ηλικία είσαι? <coughs> Τι ηλικία είσαι? <coughs> Τι ηλικία είσαι. <coughs> Τι ηλικία είσαι. ...η τι, κρύβες, κρύβες τα χρόνια σου. <χαισحت> <χαισحت> Πόσο? <χαισحت> Πόσο? 65. <χαισحت> <χαισحت> <χαισحت> Και να μην το σκέφτω το θάνατο. Μετά τα 40 συνήθως αρχίζει να λειτουργεί. Για πες μου Από ένα σημείο και μετά φτάνουμε να πιστεύουμε αυτό που θέλουμε να είμαστε, όποτε χάρη, αυτό που είμαστε. Μπράβο. Αυτό είναι συνέπεια των κόμπρινς μας, το... Το... το ανασφάλιό μας. Και τη ανάγκη να ενταχθούμε στην κοινωνική ομάδα. Ναι. Γιατί αλλιώς είμαστε απορριπταίοι. Γι' αυτό και συνήθω τους το τον τη της Εφόσον, λοιπόν, είναι ο ιδεατός εαυτός, ο εγωισμός των σωήτων που τον δημιουργεί, ε, τότε, λογικά, την ώρα του θανάτου, είναι όταν έρχεται η ταπείνωση. Mm. Όταν φέρει ο εγωισμός. Όταν καταλήγουμε το κόπεξ μας και τι ανασφάλειές μας, και έρχεται... Και βγαίνει μεγάλη ανασφάλια. <laughs> mm. Ωραία. Μάλλον πέρασε, ρωτά. Πού μην το τρίτη, ε. Να είστε καλά.